Ε, πού σε κύκολο Τι πράγματα είμαστε. Πει κάτι ε, Πονηρή, χαζή. Οπότε από εκεί δεν περιμένουμε να αλλάξει κάτι. Ήμουνα σε μια σφίτι στο Βαρμαγείο το πρωί εκεί που και είδαμε τα ματάκια μου τα self-test. Άριστη, άχρηστη και επικίνδυνη είναι αυτή. Όχι <differences Kenny> oh, yeah. ότι οι προηγούμενοι αλλά αυτοί έχουν και τα τρία κακά τη πείρα Το άριστη λίγο, ναι, μπάζει, αλλά ναι. Όχι, αγια πέστε, γιατί. Ήτανε λέγκο. Τα έχει δει. Ναι, λέγκο, γάμισε τα δηλαδή. Εγώ ήμουνα πάντα υπέρ του Playmobil. Συγνώμη, ωραία τα λέγκο, εντάξει. Καραχάσα μα το πατήσει, το καντήλ πάει σύννεφο. Κατά δεύτερον, ήμουνα Πάντα τον Playmobil πιο δημιουργικό Υπάρχει μια ελπίδα και τη στόπα τη λόγω των το αποστόλων. Θα το πιάσω στη γραμμή. να mm. πιάσω απ το κεφάλι. Λοιπόν, αν θα δει το όλο κόλπο και πώ μπορεί να γίνεται, τάξε, εγώ δεν είμαι επιστήμονα, ένα βλάκα 56-57 είμαι. Αυτό το έχω καταλάβει. Εάν δεν το κάνει. Ναι, μα ναι, μου, εγώ δεν κρύβομαι. Έχω το γνώρι σε αυτόν, μη σταναχωριέσαι. Λοιπόν, εάν δεν μου το κάνει άλλο, σιγά-σιγά το κάνω μόνο μου. Αγυρίζω την κεφάλι από ό,τι ευάλω να βάλω μέσα. Γιατί έχω κάνει και το βορειακό. Αγάπη μου, ελάχθρο γόνα το κάνω. Δεν μπορώ, ελάχιστε και το κάνω. Θα συνεβάλλω την πατωνέτα! Θα το κάνουμε 66, και 69 τα δυο μας. Ναι, Θα σου πω, αυτό της είπα, λέω καλά που η πατωνέτα δεν βγήκε σαν τις μάσκες. Τα κάνανε το κινέζικο, κατευθείαν εμωραϊδα. Εγώ το έχω προτείνει καιρό τώρα, τέλος πάντων. Το μόνο μάνα μου που μένει τελικά είναι αυτό που λέμε. Αν υπακοεί λαϊκή συμμετοχή και αν δεν βγούμε στους δρόμους θα μαζιά μ***σουνε για τις επόμενες ότι έχω και το για να παίρνει κάθε τόσο. Πρόσεξε να δει να σου στείλω ένα μήνυμα από το υπερπέραν τώρα να μου πει αν τον αναγνωρίζει. Ναι. ναι. Καλησπέρα σα, κύριε Απόστορε, τι μου κάμετε, πώ είστε καλά. Είδα να σας εφέρω ένα πια σκέσπια ξέρω και ντορβαδάκια, δεν είναι πρόκαμα. Κατάλαβα, πολύ ευχαριστώ αυτό. Καλή εκπομπήρα, έχετε καλή συνέχεια σε ακροασιρά. Δεν έφτανε ο γιος έχουμε και το ένα σύρμα το, το υπερπέραν. να μου λύσει μια πορεία, γιατί τα έχω μπερδέψει λίγο. Για να καταλάβω, άλλο είναι μπράβο, άλλο αστυνομικό. Στο ίδιο σώμα γενικός είναι. Ναι, ναι, παιδιά μου, ταυτότητα παιδί. έχουν. Απλά μπράβο είναι άμα δουλεύει τον ιδιότητα. Είναι το εξτραδάκι το απογευματινό που λέμε. Ναι, δε... Είτε δε... αυτό είναι μαγαζί, είτε είναι πρόσωπο ας πούμε, διάσημο τάχα, κάτι αντίθετο, celebrity. Όταν, όταν παίρνει λεφτά, έχει δημο... έχεις μπράβο, και όταν δεν παίρνει λεφτά, έχει αστυνομικού. Υπάρχουν υποθέσει που λύνονται με μπραβιλίκια, άλλε υποθέσει με αστυνομία και άλλε με δημοσιογραφία. Γιατί οι αστυνομικοί κάνουν και ωραία μοντάζ, α πούμε. Γιατί λογικά το κράτο του μπράβου του φορτιώτη του πληρώνει σαν αστυνομικού, σαν δημοσιογράφου, σαν τι του πληρώνει. Δεν έχω καταλάβει. Ό,τι χρειαστεί, τι εννοεί. Ο αστυνομικό είναι παντό και ρουπια. Εγώ... Σαν τον ραυλικό που του λέει αν ξέρετε να βάλει και έναν ντουί. Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Ότι πιο τιμή η δουλειά είναι το μπραβηλίκι να τελειώνουμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Καλά. Τι καταλαβαίνω ο καθένας. Ναι. Γεια. Yeah, yeah. Άντε. Έλα Αποστόλη, είμαι φαρμακοποιός και μοιράζω δωρεάν self-test. Αχ, Είς... γιατρέ, φαρμακοποιέ, συγγνώμη. Oh, γιατρέ, Δεν μπορώ μόνος μπορείτε να μου το βάλετε, μπορείτε να μου Αλλά, το βάλετε yeah, αυτό το, το... Έχει γίνει ένα λάθος ρε, συμπόλεις παραλάβαμε και παραλάβουμε αυτά τα κινέζικα, τα προκτικά. Αχ, που είστε, νομίζω, είστε γιατρέ, γιατρέ, φαρμακοποιέ, που είστε, πού να έρθω. Hey, οι μερακλείδες ξέρουν που είμαι. Θα σα βρω τη μυρωδιά Από στο Λάκκο. Αχ, oh. έλα άκουσες καμία κατήγκο. Και πει να μας βάλεις χέρι. Ξετριβώσαι. Πώς το πετυχαίνει και παίρνεις τηλέφωνο αμέσω μετά την κατήγκο αυτή. Τώρα το έκλεισα. Την ηλικία που είναι μας τι κατήνες εντός εισαγωγικών. Θα μπορούσε να μας καταφέρει. <Τιές> Ξεκριβώθηκε, εκδηλώθηκε. Ποιο? Ε, αυτή που σε πήρε χθε και μεγέθυνε κάτι από μένα. Αλλά όσα υπάρχει, όσο υπάρχουν τα στενά, των θερμοκύρη. Εσύ για να βγάλεις κόμμα να παίρνει τηλέφωνο. Έχω καταλάβει τώρα. Νομίζω εδώ είναι τα πάνια. Ξάχνει στο ράφικα μια ζαβή Εντάξει, έχει, δεν λέω. Δοκίμασε τι μαξιλάρε του καναπέ. Τρομερόσεξ. Ακούσε με, άκου. Όσο υπάρχουν τα στενά των θερμοπυλών, δεν πάνε στη χαράγρα του δίκου. Αυτά, αυτά τα στενά λέω εγώ. Ανάμεσα εκεί στι μαξιλάρε του καναπέ δοκίμασε, σου λέω. Α τα, α τα, α τα. εκεί πια στενά το θερμοπυλόν εκεί έχει τα σκληρά στενά του βύρωνα που λένε. Περπατώ στα στενά του βύρωνα. Τα κομμάτια από το χθε συμπλήρωνα. Ανάμεση που γλυκαινούν την καρδιά, αναπλήρωνα. Τα κενά από το πουθενά. Κάτι σε τραβάει πίσω ξανά. Κάπου στα πόγια μα είναι στα πόγια Ακούστε με, πώ το το σταματήσουμε αυτό εδώ. Θα πρέπει εσύ που έχει μεγάλο κύρος να απαγορεύσει να πει οποιαδήποτε πινακίδα πάνω στην Ακρόπολη είτε αυτό θα είναι του Ονάσιου, ξέρω εγώ το ίδρυμα Ονάσιου ή οποιοδήποτε άλλο Σε αυτή την περιοχή δεν παίρνει καμιά πινακίδα. Εδώ μπήκε τσιμέντο παιδί μου, δεν πει πινακίδα. Πήγε και οι άλλοι και το έκανε, μπήκε παιδάκι μπάσκετ πάνω. Τοπική ομάδα σε επαρχία. Σε κοινότητα, χωριού, ούτε καν. Θα έπρεπε τώρα να έχουν συζητωθεί όλοι οι άνθρωποι των και να έχουν αποτρέψει αυτή την κατάσταση ότι ούτε τσιμαίνονται τίποτα Δεν υπάρχει ακαδημία, δεν υπάρχει κάτι Υπάρχει, το house of fame <laughs> <laughs> Ό,τι <laughs> σε ακαδημία <laughs> έχουμε είναι το house of fame <laughs> Ό,τι πιο χρήσιμο έχει κάνει στον πολιτισμό η μενδώνη αυτή τη θητεία της Και κάτι ακόμα Εκείνο το νούμερο, το βυσδέκι τι, τι το βγάζεις είναι για το νούμερο Τι νούμερο είναι αυτό ρε φίλε <laughs> Έχεις εντύπωση ότι είσαι άλλο νούμερο. Όχι, εγώ είμαι νούμερο κι εγώ, αλλά είμαι πιο καλό νούμερο από τον Βυσδέκια. Νομίζεις, μόνο το. Και ο Βυσδέκιας τα ίδια λέει για σένα. Μάλιστα. Άντε για Να σου πω, θέλω να επανέλθω στην Εθνική Πινακοθήκη Επανέλα. Και να σε ξαναρωτήσω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 Εκεί. Απ' έξω. Και σε 15 στενά παρακάτω. Και σε 15 σε παρακάτω, παρακατομάστο. Και στο άγαλμα του τρούμαν λίγο, που είναι εκεί κοντά. Καλέ οι καριάτιδες. καλό και το πεπόνι. σα έσβησε όλους όλου μόνο μια σελίδα η μενδόν. Τι λέει η μενδόνη θα βάλει με μαρμάρι πλάκα με το ματή. Κάπω πρέπει να μείνει και στην ιστορία με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μα, νομίζει. Θα μείνει παιδί μου, έτσι κιό. Ναι. Ότι θα μείνει Πάμε θα μείνει κλείδες, ναι. Αλλά θα μείνει στα λίματα, Κάτω που λέει ψάξε Λοιπόν θα μου βάλεις Λοκομόντο πίνω μπάπους και παίζω προ Απ' το σπίτι δεν θα βγω Πίνω <Τινω> μπάπους και παίζω προ Εγώ, Και μετά θα μου βάλεις από πίσω χαρδαλιά Και ανακοίνω σε έξι μέτρο Τα κορίτσια ξενύχτανε με, με ένα μυστικό Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό Ω! Πινω πάφου και πεζοφρό. Ναι, και μετά θα μου βάλει. Νη το τάκι, τελειώσατε, τελειώσατε. Τελειώσατε και μείνατε μονάχοι. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα κι αν δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη. Και έτσι Τελειώσατε! Ναι, και κλείνουμε τον αγαπημένο μα κλόουν Κύπρο. και χάσταλα, βιξέμπρε. Άντε, Στο SMS2 που αφορά σε μετάβαση σε λειτουργία κατάστημα προμηθειών τη μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο είτε εντός του οικίου δήμου είτε σε απόσταση έως 2 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας <σοκλήρια> Ω προς το SMS6 που αφορά σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο παίζει Καλημέρα σας! Τελειώσατε! Τελειώσατε. Χέσταλα είναι τα Ε, να σου πω, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή τη Κωνσταντίνα στο τραγούδι Όλοι οι κερίς πάνω από τον Παρθενόνα. Αυτό το, το τραγούδι. Το δηλαδή όποτε τα ακούω, μουσικόνε την Τρίχα Κάγκελο. Και τη θυμά... το ίδιο. Ε, και θυμάμαι. Γράφει καινούργια το... τραγούδια που θα παίζει ίδια. Λοιπόν, αυτό θέλω να το αφιερώσω στο Λινάκι. Στο... Το Το το Μενδονάκι. Ναι. Να τη το αφιερώσω και να την ακούσουμε πολύ προσοχή και να μάθει να σέβεται. Η άντε να μην την πω τώρα. Αχ, αυτέ οι ατάξει που δε. θυμίζουν κάτι από μπλόγκερ που νομίζουν ότι έχουν και αξία. Αλλά στην καλύτερη είναι το μακελιό των μπλόγκερ. Τέλο πάντων. Καλέ είναι εγώ τέτοια. Όχι μωρέ, δεν λέω για σένα. Α, Τέλα, εγώ. Για. εγώ. τώρα μην φαγωθούμε δηλαδή. Θα τα μουστάκια μα. Αυτό είναι το Παρθενόνα, πώ το είχατε Όλοι και Τον Παρθενόνα έφτιαξε η Λίνα η Μενδόνη, Φιδεία είσαι δεύτερο στο φυσά και δεν κρυώνει. Αιώνες, μόρμαρα, το ελληνικό σε πέντε με μονομένη θα μπορούσε να είναι πώ βλέπει κάποιο το Παρθενώνα και λέει είναι η εποχή τη Αθηναϊκή Δημοκρατία και τη Κλασική Ελλάδο. Λίγο μαύρο στο χώμα tis tis tis τη λίνα tis tis tis δεν tis tis tis tis Που tis tis tis tis tis tis tis tis Έχω ένα μεγάλο παράπονο. Είμαι επαγγελματία οδηγό. Σα ακούω όσο μπορώ. Αν όχι καθημερινά, πολύ συχνά. Έχει πολύ καιρό να βάλει, κύριε Βασίλη. Τι συμβαίνει. Δεν ζητάτε. Ζητήστε να βάλω. Πώ. Είναι να, να αναλογιστούμε και τι δικέ σα ευθύνε, έτσι. Ζητήστε, κύριε Βασίλη, βεβαίω, να σα βάλω. Βεβαίω. Να, να, να αναλογιστούμε την ατομική ευθύνη. Την ατομική σα ευθύνη, βεβαίω. Λοιπόν, θέλω, κύριε Βασίλη. Επανάστασε να κάνω για τα βόλια να ξυπνήσουν στα βοητοβασία. Δεν πάει άλλο. Δεν έχω να πληρώσω μου τα κόψανύλα δεν μέχρι αυτό. Σε καναδρόμο θα βγει και η Στο δρόμο γιατί να μην βγω? Α, δεν σε βλέπω μόνο με τα μηχανάκια. Βγαίνει στην έχτυχα, που εκεί μου τι άλλη. Όχι, βγαίνω για το δρόμο, γιατί να αμοιβώ. Βγω? Θα βω τι θα κάνω. Mm. Αφού έχω ψυπείνα όλα τα βόλια εκεί τα βοηθασία. Να βγουν, να φωνάξουν τα βοηθόλια, δλέω. Θα mm. φωνάξουν τι θα κάνω είναι τότε. Ναι. Θα κάθε στο σπίτι που ανήκει την τηλεόραση ότι μαλάξει και σου λέγουν το έκλεινο του Σέκ. Το κανάλι είναι το μεγάλο που λέει Τώρα το, το βάνω και στο σώμα Μην το βάρεις στο σώμα σου καλύτερα, το βάζω εγώ Με άρθιου,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 είναι και ακριβό και δεν προωθεί τον εύλογο και θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αλλά εγώ έχω ακούσει ως ιδέα ότι ενδεχομένως από τα κρατικά νοσοκομεία τα μισά τουλάχιστον πρέπει να κλείσουν. Γιατί είναι φορεί ασθενειών, γιατί έχουνε πρόβλημα δεν μπορούν να τα κλείσουμε. Ρίχτο, ηλία! Δεν μπορούν τα ρίχτο! Τώρα είπαμε να ζητήσει ένα πράγμα. Εσύ το ξέσκεψε. Ένα πράγμα θα ζητήσει. Έλα τον Άγιο Νικόλα Χαρνόνα του Κοτσέα του υπάλληλο. Εκεί που σα φέρανε και σα γάγανε 5-5. Αχ, έχετε καμιά φωτογραφία από τότε. Ξάχνω κανένα τέτοιο. Δεν βρίσκω από αυτέ τι Τι γίνεται. Άρε, ζήλια που έχει κάνει Σου κοστίζει, δηλαδή το σε γαμπάνε 10-10 Αχ, δεν θυμάμαι. Ήμουνα υπονοτισμένο. βλαμένο, βλαμένο. Εσεί δεν καταλαβαίνετε την έκρηξή σα, γιατί αυτό. Του στε που ανώμαλοι όλοι, όλα Με του αρχηγού του φασισμού. Θέλω μια πάρα πολύ μεγάλη χαρή. Τι? Ο κουμπάρο μου είναι δεξιό. Έχετε κάνει τον έρωτα? Προσ... Εννοείται. Πώ το κάνουν δεξιά? Κοίταξε. Ορθόδοξα ή τίποτα είναι ορθόδοξα, δεν πιστεύω. Συντηρητικά, συντηρητικά. Συντηρητικά το τότε, άστο. Ε, Ναι, εντάξει. Άστα, είτε, είτε ήταν λίγο ξενέρα, αλλά τον λατρεύω ρε, γαμό, το Τι να κάνουμε, εντάξει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Εδώ Λε... είναι η περίπτωση που λέμε ο κουμπάρο του μίτσο να το βάλω. Περίπου. μιλάμε Άροσος Μίτσοτακικός. Υπάρχει και η Κοίταξε Πείτε ξανά, θα μπορούσε Ρε, παιδί μου, θα μπορούσε να είναι μυτσοτατικό, ξέρω εγώ, αντί να είναι μυμαρκικό. Λέμε τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για. ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέμε. Θεωρεί. θα καταλήξει θεωρεί, κάπου ή θα το κλείσω. Θεωρεί ότι ο μυτσοτάκη είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Άλλο μπορεί να πει ότι ο μυτσοτάκη είναι ο καλύτερο φίλο του ανθρώπου. Τώρα φαντάζεσαι σκύλο με την φάτσα του μυτσοτάκη, μαλμ. Γιατί δεν έχει έχουν... έχουν... τα κουτάκια όταν τα πάνε στον κτηνίατρο που του βάζουν το υπόθετο, σαν τον Κυριακό κάνουν τα μάτια του. Πόπο. Πω... γιατί μου το πε αυτό τώρα. Αυτό γιατί μου το πε. Λοιπόν, θέλω την πρόταση. Παρασκευή να μου κάνει ένα ωραίο μαζεματάκι, τι έλεγε κάποτε η αδελφή του για το μισοτάκι. Αυτά τα στούκα. Και γενικότερα τι λέγαμε κάποτε πιο παλιά για το μυτσοτάκι. Αυτά θέλω να μου κάνει ένα μάζα, για να μην νομίζει ο άλλο ότι το μισοτάκι είναι και ο Στούκα είναι το παιδί Κόπανε είναι! Ένα άνθρωπο που προσωπεί και μια οικογένεια, η οποία τόσε πολλέ δεκαετίε, τόσα προσέφερε στον τόπο, χωρί ποτέ να ακουστε οποιαδήποτε μπλοκή του με οποιαδήποτε σχέση εταιρεία, ειδική ή οποιαδήποτε άλλη, πάντα πληρώντα από την τσέπη του, δεν τέριαζε στο χαρακτήρα του ναι. Κυριάκου, ο, ο η Εγώ πολιτική. πρέπει να σας πω ότι και σήμερα που τον βλέπω στην τηλεόραση, σ' του, απορώ. Πράγματι αξίζει λοιπόν ο κ. Κυριάκο Μητσοτάκης μια έμπρακτη βοήθεια από όλους εμάς. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. <laughs> <laughs> <laughs> Τα λέω να μείνω ε, σοβαρό να δεν μπορώ. και σαν θύελα ξεσπάει Στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά Μια φωνή ατυχή Στον αέρα πέρα ω πέρα Με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά μου βάλεις για την παρασκευή τον άνθρωπο που τώρα λισοδένουνε και θέλω να μου βάλεις και αποστάσματα αξίρεις δικά σου έτσι δεν αγμήνεις και τέτοια Φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο Αλισοδέσαν έναν άνθρωπο Κι που εβάδιζε Ε το λοιπόν Ότι και να είναι Τα άστρα Εγώ τη γλώσσα μου του βγάζω Με φτυσόμενο γκλοπ Αστυνομικός χτυπάει ένα νεαρό. Ο οποίο απλά του είπε ότι δεν υπάρχει λόγο να γίνεται αυτό. Είναι ένα άνθρωπο που τα μπαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένα άνθρωπο που τα μπαδίζει. Να το κάνει κάποια Παρασκευή, έλεγε ο συγχωρεμένο ο Σακελάριο για το γάμο του αξιόλογου ηθοποιού και μεγάλου κατεμέντου νερολίστα. αλλά μεγάλο ο Φέρμα. Θυμάστε το Φέρμα. Είχε λοιπόν ε, χρόνια μια σχέση και κάποια στιγμή παντρεύτηκε. Ο Φέρμας του γουστάριζε έπαινε τσιγάρα. Καρά μια φούτα, καρά ψιμμένο, καρά έτσι. Όσα ήταν αυτά τα έκανε ο άνθρωπο. το ετοιμάζουν λοιπόν μια κέλα ο Σακελάριο με έναν στην εκκλησία γιατί στο εκκλησάκι Μετά από χρόνια που πήγε να παντρευτεί, πήγε με 20 δίλου. Και βγάζονταν το ιπιατό μέσα ένα κομμάτι ψυμένο. Ψυμένο τώρα δεν εννοώ πισκοτάκι. Καταλάβαμε το ψυμένο. Κατεργασμένη κάνομη τέλο πάντων. Ούτε κάμψη με ειρακί δεν εννοεί. Ναι, λοιπόν, και εκεί λέει που άρχισε να βρωμάει να το παίρνουν τα τουμάνια, παρατάει στον Ισααία χω... στο χώρο, λέει ο παπά το ζευγάρι, σηκώνει τα άρασα, αυτό είναι καταγεγραμμένο σε συνέντευξη του Σακελάριου. Δεν είναι από το κεφάλι μου. Έτσι. Και αρχίζει και ο παπά.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 Ανάσταση θα διώξουμε την πλαδιές Αυτό το ατσάλινο τείχος που έβαζες πάλι λίγο πριν Σαν που στον, στα παιδιά, το ατσάλινο που <τόμα>, το Κάθε φορά το ακούω, με εκτοξεύεις το διάστημα Εάν θέλεις, βάλτε την παρασκευή στις παραγγελίες. Θα σου βάλω την rock εκδοχή του Θωμαίδη Όποια θέλει εσύ Το αέρα σκούμ κρίσις